Κεφάλων Δέλτα σελίδα 617, στίχη 1.25. 25 και αυτός ο Αβραάμ εδικαιώθηκε για της πίστεως. 1. Τι θα είπαμε λοιπόν ότι επέτυχε ο πατήρ μας Αβραάμ μετασφυσικά στου δυνάμεις χωρίς δηλαδή να βοηθείται από την χάρη του Θεού. 2. Δεν επέτυχε τίποτε. Διότι εάν ο Αβραάμε τιμήθη ως δίκαιος από τους συγχρόνους του ανθρώπου λόγω των αγαθών του έργων έχει λόγον και αφορμή να καυχάται απέναντι των ατελεστέρων των ανθρώπων όχι όμως και ενώπιον του Θεού. Τρία. Διότι τι λέγει η Αγία Γραφή Επίστευσε δε ο Αβραάμες των Θεών και η πίστη σε αυτή του ελογαριάστη σαν να ετήρησε κάθε νόμο και εντολήν του Θεού και έτσι ο Θεό τον ανεκήρυξε δίκαιον. Τέσσερα. Αντιθέτως όμως, η κάθε εργαζόμενο δεν λογαριάζεται η ανταμοιβή της εργασίας τος χάρης, αλλά ως χρέος που του οφείλεται. 5. Εις εκείνον όμως που δεν έχει να επιδείξει έργα, πιστεύει όμως στον Θεόν ο οποίος δικαιώνει και αυτόν ακόμη τον σεβεί. η πίστης του λογαριάζεται τόσο πολύ, ώστε αυτός γίνεται δια της πίστεως του δίκαιος ενώπιον του Θεού. 6. Καθώ και ο Δαβίδι διακηρύττει το εγκόμιο τη μακαριότητο του ανθρώπου, εις τον οποίο ο Θεό λογαριάζει δικαίωση χωρί να αποβλέπει σε έργα. 7. Πανευτυχής, λέγει, είναι τον των οποίων εσυχορήθησαν παρανομία και των οποίων εσκεπάστησαν επ' αμαρτία. 8. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπο, ει τον οποίο ο κύριο δεν θα λογαριάσει καμίαν αμαρτία. 9. Ο μακαρισμό λοιπόν αυτό ανήκει μόνον στου έχοντα περιτομείνει ουδαίου ή και στου απεριτμήτου εθνικού. Και στου εθνικού. Διότι λέγομεν ενδιδασκόμενοι από την Αγία Αναγραφήν ότι λογαριάστη στον Αβραάμ η πίστη ω δικαιοσύνη. 10. Πότε λοιπόν το ελογαριάστη, όταν είχε περιτιμηθεί ή όταν ήταν το απερίτμητο, Του ελογαριάστη ω δικαιοσύνη η οταν το απεριτμητο του, όχι πίστης πιστη είχε περιτιμηθεί. Αλλά το ή το απερίτμητος 11. Και έλαβε σημάδι εξωτερικών την περιτομὴν σαν σφραγίδα η οποία βεβαιώνει την δικαιοσύνη του από την πίστη που έδειξεν όταν ητο ακόμη κατάσταση ακροβιστίας. Και έγινεν έτσι αυτός πατέρας πνευματικός όλων εκείνων όσοι είναι απερίτμητοι και πιστεύουν αυτού αυτούς δικαίωση. 12. Αλλά έγινε και πατέρας εκείνων των Ιουδαίων οι οποίοι έχουν όχι μόνο τη σαρκική περιτομή αλλά και ακολουθούν τα χνάρια της πίστεως την οποία όταν ήτο ακόμη απερίτημητος έδειξε ο πατέρας μας Αβραάμ. 13. Διότι η επαγγελία εστον Αβραάμ, εις τον Αβραάμ ή στου απογόνους του ότι δια της πνευματική κυριαρχίας του απογόνου του Ιησού Χριστού θα γίνει ο Αβραάμ κληρονόμος του κόσμου δεν δόθη διαμέσου ουδίποτε νόμου, αλλά διαμέσου τη δικαιώσεω την οποία εκπίστω έλαβε. 14. Διότι αν εκείνοι που έλαβαν τον νόμο γίνονται και δικαιωματικώ δια τη στηρίσεω αυτού κληρονόμοι του κόσμου, τότε έγιναν ανοφελεί και ματέα οι πίστη και δεν επραγματοποιήθη, αλλά κατηργήθη υπόσχεση του Θεού, η βεβαιούσα ότι δωρεάν δια του Χριστού θα δοθεί η κληρονομία αυτή. 15. Αλλά η κληρονομία αυτή δεν εδόθη διανόμου, Διότι ο νόμο, επειδή οι άνθρωποι παραβαίνουν αυτόν, φέρει ω αποτέλεσμα οργήν και συνεπώ του αποξενώνει από τα αγαθά τη Επαγγελία. Τουναντίον δε, όπου δεν υπάρχει νόμο, εκεί ούτε παράβαση υπάρχει. 16. Διότι δε ο νόμο αποξενώνει από την κληρονομία τη Επαγγελία. Δια τούτο η κληρονομία παρέχεται διαμέσου τη Πίστεω και μα δίδεται τώρα η κληρονομία αυτή όχι ω ανταμοιβή για την πιστή τήρηση του νόμου, αλλά δωρεάν και κατά χάριν Θεού, ώστε δεν υπάρχει πλέον κίνδυνο ένεκα των εξαδυναμία παραβάσεών μα να καταργηθεί η Επαγγελία και η υπόσχεση του Θεού, αλλά πραγματοποιείται αυτή ασφαλώ και βεβαίω ει όλου του απογόνου του Αβραάμ, όχι μόνο ει εκείνου που είχαν τον νόμο και εξηρτόντω από αυτόν, αλλά και ει εκείνου που, αν και δεν είχαν τον νόμο, εμιμήθησαν την πίστη του Αβραάμ και έγιναν έτσι πνευματικά παιδιά του Αβραάμ, ο οποίο είναι πατέρα όλων μα. Όσοι επιστέψαμεν. 17. Και είναι ο Αβραάμ πατέρα όλων μα, σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί στην Γένεση. «Ότι σε εγκατέστησα πατέρα πολλών εθνών». «Εγκατεστάθη δε πατέρας πολλών εθνών ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε». «Πολλά από τα έθνη αυτά δεν υπήρχον, αλλά θα ανεφαίνονται στο μέλλον». «Ο Θεός όμως, ο οποίος δίδει διδει ζωήν στους νεκρούς, χάρη στην πρόγνωσή του, αλλά και στην παντοδυναμία του, δι' της φέρει στην ύπαρξη τα μη υπάρχοντα». Ομιλήκε δι' εκείνα που δεν υπάρχουν στο παρόν, αλλά θα υπάρξουν στο μέλλον, σαν να υπήρχον. 18. Αυτήν την υπόσχεση έδωκε ο Θεός τον Αβράαμ. Αυτός δε, και τη γεροντική του ηλικία δεν του έδιδε καμίαν ελπίδα να αποκτήσει τέκνον. Με την ελπίδα στην δύναμη του Θεού, επίστεψε νηστό ότι θα εγίνεται το Αυτός πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με εκείνο το οποίον του ελέχθη από τον Θεόν. Θα είναι η απογονή σου τόσο πολύ και λαμπρή όπως τα άστρα του ουρανού. 19. Και επειδή δεν εκλονίστη στην πίστη του αυτήν, δεν εσυλλογίστη το σώμα του που των νεκρών πλέον και ανίκανον προσπεδοποιείαν, διότι το περίπου εκατόν ετών. Ούτε συλλογίστη την έκρωση της μήτρα της γυναικός του Άρα. 20. Η Ιστην υπόσχη συνδέπου του έδωκε ο Θεός δεν εταλαντεύθη από αμφιβολίας απιστίας, αλλά των αντίον ενεδυνάμωσε τον εαυτό του στην πίστη από δόσα δόξανη των Θεών, σαν να είχε πραγματοποιηθεί υπόσχεση. 21. Και σχημάτισε βεβαίαν την πεποίθηση ότι εκείνο που υπόσχετο Θεός, είναι δυνατός και να το εκτελέσει. 22. Διότι δε, επίστευσε με τέτοιαν πεποίθηση, δι' αυτό ελογαριάστησε αυτόν η πίστη του αυτοί δικαίωση. 23. Δεν εγγράφει δε δι' αυτών μόνον ότι λογαριαστή αυτόν η πίστη του εις δικαίωσιν. 24. αλλά γράφει και δι' εμάς εις τους οποίους να λογαριαστεί η πίστης μας εις δικαίωσιν. Δι' οι οποίοι πιστεύομενοι στον Θεόν, ο οποίο ανέστησε τον κυριων μας εκ νεκρών. 25. Ο οποίο Χριστός παρέδωθη θάνατον για το αμαρτήματά μας και ανέστη για να μα κάνει